Είναι μετά τι 15 Νοεμβρίου, mm -hmm. γιατί δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να πλήξουμε τώρα την ε, οικονομία των νησιών, διότι πάρα πολλά νησιά μας έχουν ακόμα τουριστική κίνηση mm -hmm. και είναι ζωντανά οικονομικά. Από την άλλη είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα πια της υποστελέχωσης. Αδυνατούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που οφείλουμε να προσφέρουμε ε, στους πολίτες και προσπαθούμε με, συνέχεια με λύσει πυροσβεστικέ. Να καλύπτουμε τις πολύ μεγάλες ανάγκε που υπάρχουν σε όλα τα νησιά στο Νότιο Αιγαίο. Επιπλέον, να στηρίξουμε και του 34 δήμους που είναι στην περιφέρειά μας. Mm -hmm. Γιατί και αυτοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Επειδή πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και από τη στιγμή που γίνονται προσλήψεις στη χώρα μας. Νομίζω ότι η προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στο Νότιο Αιγαίο πρέπει να αποτυπωθεί πια με την κυβερνητική απόφαση που περιμένουμε εδώ και καιρό. Και αυτή είναι και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να σα πω ότι άρχισε σε ένα κλίμα πολύ υψηλή συνεννόηση. Ενδιαφέρον. Και καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί στα προβλήματα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Τώρα, ε, εσεί είχατε πάει όμω μία δέσμευση και από τον ε, κύριο Κουρουμπή, αν δεν κάνω λάθο, αλλά και από ναι, τον ναι. κύριο Βερναρδάκη, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. και από του. Ε, αν με ρωτήσετε, και αυτό το είπα και στο Περιφερειακό η εικόνα που εγώ έχω είναι ότι είμαστε στο τελικό στάδιο αυτής της απόφασης, δηλαδή είμαστε πρώτοις ανακοίνωση πια της απόφασης της κυβερνητικής για τις προσλήψεις. Νομίζω πως τέλος πάντων τις προηγούμενες επαφές μου, θα σας είχα πει το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου περίπου θα είχε ανακοινωθεί. Με. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα τον Σεπτέμβριο.